Ανάκριβα, όχι ακριβά, ανάκριβα. Τι όταν καείς βρε σύντα λεφτά βλάχος άνθρωπος. Τι τα θέλεις τα λεφτά, χέρια αλλάζουν τάκτικα. Τι τα θέλεις, τι τα θες, μήπως τα έχες κι αποθέσαι. Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ Βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ Βλέπουμε το κασέρι εξ «Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια τα Φωτιά! Μιλάμε όλα είναι πανάκριβα. Φωτιά! Να... Να τα και τους τι από Του κάνανε φτωχότερου και του πλούσιους πλουσιότερους Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τα Τώρα το 50 ευρώ είναι σαν να έχουμε έρθει και 20 ευρώ. Να τα τι τα θε, Δεν προλαβαίνουμε από λογαριασμού. Κύρια, η τελευταία με τη λέξη καταποντισμός Στον τρόπο που το λέει Οι συγκεκριμένοι εδώ συμπολίτες μας Που είναι μαζεμένοι από διάφορες καταστάσεις Το τελευταίο τρίμηνο τετράμινο Είναι πολίτες που θα ψηφίσουν Μεθαύρους στις ευρωεκλογέ, Γι' αυτό έχουμε βάλει και τροποποιημένο Λίγο τον ύμνο της Ευρώπης Που βασίζεται σε ένα κλασικό κομμάτι Αυτοί όλοι λοιπόν εδώ που πάνε στα σούπερ μάρκετ ε, αντιμετωπίζουν την ακρίβεια τους λογαριασμού που έρχονται και τώρα θα έρθει και η ΔΕΗ κατά 70% αυξημένη σε πολλές περιπτώσεις γιατί το τάδε χρηματιστήριο αυτό αποφάσισε κτλ, κτλ. Αυτοί λοιπόν οι συμπολίτες μας καλούνται την Κυριακή μεταξύ όλων των υπολείπων διακυβευμάτων να επιλέξουν εκατομμυρίουχο.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 ]itto. Και εύχομαι πραγματικά ν να μην χρειαστεί να ζήσουμε 800 ευρώ το μήνα. Μου <zuk media> <hits>, <movies> <keep> παράδειγμα υπάρχει μια απορία πώς πραγματοποιήθηκε το εισόδημα πέρυσι του 1.995.000 από πού προέρχεται απαντώ, απαντώ, ήταν η αμοιβή μου Μάλιστα. μισθός, μπόνους για τα 50 εκατομμύρια κέρδος που έβγαλα στους επενδυτές μου Μάλιστα. 2022 Ο καθένας έχει το μισθό του λοιπόν Υπάρχει ένας λαός που ζει όπως ζει Τα ξέρουμε, τα περιγράφουμε Δεν χρειάζεται να τα πούμε αναλυτικά Και υπάρχουν και οι εκατομμυριούχοι Ή τα εκατομμύρια που πετάνε πάνω από αυτόν τον λαό Προχτές τον ο Κασελάκη στη Θεσσαλονίκη περιέγραφε Το πόθεν έσχεσαι του και αλληλεγγύη για τα εκατομμύρια, από κάτω χειροκροτούσε ο κόσμο. ότι μπράβο που έχει βγάλει τόσα εκατομμύρια. Ναι, μπράβο, και OK, στην Αμερική. Ο Μιτσοτάκη είναι μια παλιά δήλωση που λέει ότι εύχεται πραγματικά στον εαυτό του, πραγματικά όμω να μην χρειαστεί ποτέ να ζήσει με 800 ευρώ. Δεν μπορεί καν να το διανοηθεί και το διώχνει μέσα από το μυαλό του όταν η πλειοψηφία του κόσμου με κάτι τέτοια ζει, κάτι τέτοια ποσά ίσω και πιο κάτω ακόμη. ενώ πετάνε από πάνω τα εκατομμύρια και βλέπουμε όλα αυτό την επίδειξη πλούτου όλες αυτές τις τελευταίες κυρίως μέρες με αφορμή το πόθο του ενός αλλά πηγαίνει αναγκαστικά και στο πόθεν του άλλου και γίνεται η απαραίτητη σύγκριση Ποιο είναι ο πιο πλούσιος, ποιο είναι ο πιο προκομμένος ποιο έχει τα περισσότερα δεδουλευμένα ή μισθά που τα έλεγε σε φόνο ταρά. Κάνατε πριν από πολύ λίγο καιρό μια μεγάλη αγορά του, ένα οκτακόσα κατά δήλωσή σας στο Γιώργο Λιάγκα. τα δουλεμένα μου. Τα μιστά. Αυτ, αυτά τα χρήματα από πού ήρθαν. Από τα δεδουλευμένα μου. Τα μιστά. Δηλαδή. Πώς είναι αυτή η στιγμή στο πόθεν μου. Από τα γιατί, δύο εκατομμύρια της αμοιβή που είπατε πριν ήρθαν αυτά. Προφανώς. Ρωτώ. Ρωτώ. Ναι. Η απάντηση είναι ναι. από τα δουλευμένα μου αγκώψεις, τα ποσάχες, για για πηδες, Είναι κρίμα ένα ολόκληρο σύστημα να θέλει να αποπροσανατολίσει από τα ζητήματα της ακρίβειας της φορολογικής αδικίας της πατάλης που υπάρχει του το εγκλήματος του για να αφαίρεται σε τι σε έναν έντιμο άνθρωπο που είναι ο μόνος ο οποίος έχει παρουσιάσει τα τρέχοντα περισσικά του στοι Τα μισθά του δηλαδή. Ακούσαμε εδώ τον συνάδελφο μισθωτό, λίγο καλύτερα αμοιβόμενο, Στέφανο Κασελάκη, μετά δε δουλευμένα του, όπως ο ίδιος λέει. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία, έχουμε ακόμη τρεις-τέσσερις μέρες μέχρι τις εκλογές, φαντάζομαι θα υποθεί ξανά και ξανά το συγκεκριμένο θέμα, έτσι να τρίβεται στο πρόσωπο των... Ελλήνων συμπολιτών και πολιτών μας που αγωνίζονται για τη φέτα, για το λάδι, για του λογαριασμούς του ρεύματος που θα έρθουν τις μέρες, τις επόμενες. Η μόνη αισιόδοξη πτυχή, το φως όπως λέμε είναι ότι ανεβαίνει το Πασόκ. Το κλίμα είναι πολύ καλό για μας, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο. Και η αισιοδοξία μου πηγάζει από το ότι βλέπω ότι περισσότεροι άνθρωποι πια πιστεύουν ότι το βράδυ των εκλογών πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή αξιόπιστη αντιπολίτευση για να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση της Δημοκρατίας που θα μπορεί να είναι και σε επόμενες εθνικέ εκλογές μια ισχυρή κυβερνητική επιλογή. <Το> θα σας πω λοιπόν το Πασόκ θα είναι το βράδυ της Κυριακής ο μεγάλος νικητή θα έχουν αυξηθεί από όλου. όλοι θα πέφτουν το Πασόκ θα ανε <Το> Ich ich fall in die Pal luna The last period we have many provocate. Un hamilasando to khohortari eli psilana ne Την Κυριακή. Την Κυριακή θα γίνει αυτό. Όλοι θα πέφτουν, ο Νίκο Ανδρουλάκης τα είπε. Το Πασόκ θα ανεβαίνει. Λίγο πριν ήταν σε lifestyle εκπομπή και είχε φωτογραφίε. Δεν θυμάμαι πια γιατί ό,τι ώρα κάνει ζάπινγκ βλέπει κάποιον πολιτικό αρχηγό, νομίζω στη Σκορδά. Και είχε φωτογραφίε από τα νιάτα του που ήταν με κοτσίδα. Ήταν Ο Πασόκο φαινόταν από τότε, αλλά με κοτσίδα όμω. Τζίνι παντελόνια κτλ. Τώρα έχει σοβαρέψει, έχει οριμάσει. Θέλει να ανέβει και πιο ψηλά. Παραλλήλως ακούμε και την ιστορία της Μαρίλους. Το βράδυ της 1η Ιουνίου η δημοκρατική παράταξη θα είναι ξανά στην όχτη των νικητών. Μα η Μαρίλου μας η φτωχή είναι λιγαριά και δεν είναι εκεί η χωρισή και είναι η ρίζα της ρηχή και πολλά κλαδιά δεν μπορεί να τα κρατήσει. Θα σας πω λοιπόν το Πασόκ θα είναι το βράδυ της Κυριακής ο μεγάλος νίκης. Ότι θα πέφτουν, το Πασόκ θα ανεβαίνει. Πολύ σημαντικό αυτό να κρατήσουμε τα σημαντικά: ότι θα ανέβει το Πασόκ την Κυριακή. Το περιμένουμε πώ και πώ. Να ξαναζήσουμε Πασόκ ωραία χρόνια, όπω παλιά, όσοι τα είχαμε προλάβει, τα έχουμε αποδιηγήσει. Ωραίε εποχέ, παλιέ εποχέ. Στη σημερινή εποχή, εκτό από τη Μαριλού και του εκατομμυριούχου, έχουμε και τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίο είναι συνάδελφο, με την έννοια ότι είναι ραδιοφωνατζή. Και κάνει εκπομπέ στο ραδιόφωνο και μιλάει με ακροάτε. Βρεανόητε 8222. Να στο ξαναπώ ακόμη μια φορά: δεν πούλησε καμία φόρμουλα για το πώ να μην μεταδοθεί ο Μία μέρα παρουσίασε ένα προϊόν που ήταν αντισηπτικό, Ατσι... μου την πέσαν όλοι μαζί. Μία μέρα ήταν η παρουσίαση. Μία μέρα. Και την επόμενη μέρα παρουσιάστηκαν 20 διαφορετικά παρόμοια σκευάσματα, το τονίζω, με άδεια του ΕΟΦ για αντισηπτικά. Εντάξει, έβγαλα χρήματα λόγω του κοροϊδου. Υποκρισία. Εντάξει, ξέρετε κάτι, δεν είναι κακό που είστε βλάκες Είναι κακό που νομίζετε Εγώ λέω αν ότι δεν είδα. Εσείς το πες, δεν σε μένα, ενώ θεωρητικά και ουσιαστικά είστε βλάκες Και μετά τα βάζουμε εδώ με τον Αποστόλικα Μια φορά που παραφέρεται απέναντι σε κανέναν κροατή. Εδώ ακούσατε το συνάδελφο Κυριάκο βελόπουλο, στον 822, όπως τον είπε, εκεί, γιατί Ε, μίλησε για την, το, το σκεύασμα αυτό που είχε πουλήσει που έλεγε ότι είναι κατά του COVID, ότι θα σωθούμε ε, λέει μόνο για μια μέρα το είχε πουλήσει αυτό, το είχε λανσάρει άρα αν έχει συμβεί για μια μέρα δεν τίθεται κανένα απολύτως θέμα για πάνω από δύο σοβαρεύουν τα πράγματα αφού ήταν μόνο για μια μέρα αλλά δεν είχε λανσάρει μόνο αυτό το σκεύασμα Τώρα ρεδεφέ, εσύ 8222 έχω το τηλεφωνό. Δηλαδή, εσύ με τι αληθέ για τη καράφλα και τι αιμοροίδε θα φτιάξει την Ελλάδα, εσύ τη ζωή τραβά. Αφού δεν με ψηφίζει. Για πε μου, και να το ξαναπάω ακόμα μια φορά. Γιατί σε ανθρώπου σαν και σένα 8222, γιατί έχουμε τα τηλεφωνά σα, απαντώ ω εξή. Όταν το δάχτυλο έδειχνε το φεγγάρι, ο Ηλίθιος κοιτούσε το δάχτυλο. Για να μην μπω το δάχτυλο, πού το χρησιμοποιείτε κάποιοι. Με γρήφου μιλάει ο γέροντα εδώ, δεν καταλάβαμε, εγώ δεν κατάλαβα τι ακριβώ λέει. Αυτά τα είπε στον 8222822 822, γιατί έχετε τα τηλεφωνά του. Έδωσε αυτή την απάντηση, γιατί έθεσε ένα θέμα 822. Όμω η κανονική απάντηση είναι αυτή που ακολουθεί. Δηλαδή, εσύ με τι αληθέ για την καράφλα και τι αιμοροίδε θα φτιάξει την Ελλάδα, Και θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Γιατί σε ανθρώπου σαν και σένα, 8222, απαντώ ω εξή. Η αληφή που έφτιαξα για τι αιμοροίδε έχει σούπερα αποτελέσματα, δοκιμάστηκε σε αιγίδε. Εμεί θα ξαναενώσουμε την Ελλάδα μα. Με τις αλυσμόνιτες πατρίδες Φτιάξαμε και φάρμακο και για τις φακίδες Ήρθε ποριάς, ήρθε ποριάς Και έτω κατάλαβε κι αυτή η τρελή ακόμα Πιθήκια, μιάς, μιάς, Τα κλαδιά της το Καταλάβατε ζαβά. Ήρθα μπορειάς, ήρθα... Και μη μιλάτε, σκάστε! Να τα πάλι τα λεφτά έτσι όπω ακριβώ ξεκινήσαμε. Είναι η Μαριλού 1, η Μαριλού 2, οι εκατομμυριούχοι. Καλά πάμε, έχουμε ποικιλία, έχουμε πολλέ επιλογέ γιατί έχουμε δημοκρατία. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Αφού ο Βελόπουλο λοιπόν μίλησε με του ακροατέ τον 822 και του είπε διάφορα εκεί, κάποια στιγμή μετά έκανε ένα μονόλογο, είναι αμοντάριστο αυτό που θα ακούσουμε, για κάτι τρομακτικό, όπω είπε ο ίδιο, που θα μα βρει όλου αύριο. Θα ήθελα όμως να ξέρετε, και αυτό που έχω να κοπεί, ότι κάτι τρομακτικό γίνεται 6 Ιουνίου. Έρχεται. Κάτι τρομακτικό σας το λέω για να ξέρετε. 6 Ιουνίου αλλάζει ο κόσμος. Όχι 9 που είναι οι ευρωκλογές, 6. Και επίσης 18 Ιουνίου ίσως να μην έχει πεισογυρισμό ο αφανισμός του κόσμου. Είναι δύο ημερομηνίες κλειδιά για την παγκόσμια πορεία. 6 Ιουνίου. Για 18 Ιουνίου, να το θυμάστε θα αλλάξει ριζικά ο πλανήτης, εάν και εφόσον το τονίζω αυτά που σχεδίασαν υλοποιηθούν Τι λέει τι εννοεί εδώ ο Πίτης, έχει καταλάβει κάποιος ξέρει κάτι παραπάνω, λέει για κάτι τρομακτικό που θα συμβεί αύριο δεν προλαβαίνουμε ούτε να ζήσουμε τις τελευταίες μας ώρες και λέμε μετά να το θυμάστε τι να θυμόμαστε που δεν θα υπάρχουμε μεθαύριο, τι να θυμόμαστε ότι κάτι έγινε χτες, αφού το χτες δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει ούτε καν και μεθαύριο, παρά μεθαύριο. Δεν θα ψηφίσουμε και στι ευρωεκλογέ για να ανέβει ο Ανδρουλάκη. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Με στεναχωρεί περισσότερο από όλα. Εδώ ο Κυριάκο Βελόπουλο λοιπόν δίνει δύο ημερομηνίε. Η ένα αύριο, που θα συμβεί ένα αφανισμό αν αποφασιστεί από κάποιου. Ξέρει πάρα πολλά, γενικώ ξέρει. Έχει και εκείνε τι επιστολέ του Ισού, που φαντάζομαι ο Ισού δεν θα του στείλει μόνο μια επιστολή. Θα του έστειλε και κάτι παραπάνω και όπω ξέρουμε, ο Ιησού ξέρει τα πάντα για το τι γίνεται και τι θα γίνει. Δημιουργήματά του είμαστε άλλωστε. Αλλά αν δεν γίνει αύριο, θα γίνει στι 18 Ιουνίου, που θα έχει ανέβει το Πασόκ στις 9 λόγω ευρωεκλογών. Αυτό είναι το καλύτερο ενδεχόμενο και να έχουμε κι άλλε 10 μέρε να ζήσουμε σε αυτό το πλανήτη, στη γη τούτη που την πατούμε. Και όλοι μέσα τελικά θα να μπούμε Είναι κάτι τρομακτικό αυτό που έρχεται. Μακάρι να μην γίνει και μακάρι να πέσουμε έξω. Αλλά από ό,τι φαίνεται, δεν θα πέσουμε έξω. Διότι αυτό που τρομάζει το πα, παγκόσμιο πλανητικό σύστημα είναι η εκλογή του Τραμπ. Και επισπεύδουν όσο μπορούν τι τραγικέ εξελίξει. 6 Ιουνίου και 18 Ιουνίου, να το θυμάστε. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλη αγωνία. Όσοι κάνετε δίαιτα, να τη σπάσετε σήμερα. <laughs> δεν έχει νόημα. <laughs> Κερδίστε μια τελευταία βραδιά με πίτσε. Με μακαρόνια, ξέρω εγώ, με σουβλάκια. Αφού αύριο δεν θα υπάρχουμε, τέτοια ώρα θα κάνουμε εκπομπή. Αν δεν μα ακούσετε, <laughs> πάει να πει ότι ισχύει. Δεν έχει πέσει έξω ο Βελόπουλο, κάτι έχει γίνει και έχουμε θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Αυτά τα είπε έτσι. Δεν είναι μονταρισμένα, ξαναλέω, γιατί επεμβαίνουμε και κάνουμε διάφορα τέτοια, αλλά αυτό είναι κανονικό. Το είπε στην εκπομπή του, έδωσε ημερομηνίε, το περιέγραψε όσο μπορούσε, ξέρει πάρα πολλά, φαίνεται, αλλά δεν μας τα για να μας τρομάξει. Έδωσε μόνο τις ημερομηνίε που τελειώνουν όλα αύριο και στις 18. Αν ξέρετε κάτι και εσείς, 21, 18, 80, πάρτε τηλέφωνο γιατί είμαστε στη φάση που κανονίζουμε διακοπές, να μην εξοδευόμαστε, να μην δίνουμε προκαταβολές και όλα αυτά. Να κάνουμε όσο γίνεται κάτι που να το ευχαριστηθούμε τώρα που τελειώνει ή αύριο στις 18 Ιουνίου. Δεν ξέρω τι ακριβώς αλλά θα είναι κάτι πολύ τρομακτικό σύμφωνα πάντα με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Αν αυτό ισχύσει αύριο δεν θα ζήσουμε να δούμε και υποψήφιο πρωθυπουργό τον Στέφανο Κασελάκη. Και Πρόεδρε, και θα είστε υποψήφιος στι επόμενες εθνικές εκλογές ναι. για Πρωθυπουργό ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα ναι. της κάλπης αυτή την Κυριακή Πέντε ναι. ναι, ναι Ευχαριστώ πολύ Να τα τι θα Πέντε ναι, 5, ναι Να τα τα τα λεφτά Ναι, ναι. σε όλα ναι λοιπόν πέντε ναι ότι το ρόδο θα είναι υποψήφιος να κρατήσουμε το σημαντικό το ουσιαστικό θα είναι υποψήφιος στις επόμενες ε, εκλογές και θα είναι υποψήφιος πρώθι αν έχουμε ξεπεράσει την 6η Ιουνίου και την 18η Ιουνίου ενώ εμείς τώρα εδώ μιλάμε για τα λεφτά ότι να τα κάψουμε τα ρημάδια τα λεφτά είναι το τραγουδό σαβούρο, αυτό το τραγούδι παλιό έχει μπλέξει και τον ύμνο της Ευρώπη. Ταιριάζουν νομίζω όλα αυτά γιατί πολλά από αυτά που συμβαίνουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στι αντλίε των βενζινάδικων, στου λογαριασμού, στα σπίτια, στι ζωέ μα, στις, στις δουλειέ, προέρχονται από την Ενωμένη Ευρώπη και από το Ευρωκοινοβούλιο το οποίο θα το εκλέξουμε μεθαύριο, οι λαοί τη Ευρώπη. Οπότε όλα αυτά είναι πολύ καλά και καλά κάνουμε εμεί και παίζουμε. Αλλά υπάρχουν πάντα τα ανθρώπινα δράματα, το ακούσαμε χθε, σπάραξη η καρδιά μα, να το θυμηθούμε και σήμερα. επειδή αυτή τη στιγμή το πόθα μπορείτε να το δείτε και να διαπιστώσετε τι είναι αποκληρονομία τι είναι αυτά τα οποία μπορεί να αποκτήθηκαν από την σύζυγό μου στην πορεία τι πέρασια στοιχεία έχουμε πουλήσει γιατί έχουμε πουλήσει πέρασια στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας να σπουδάσουμε τα παιδιά μας όλα αυτά υπάρχουν με πολύ περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μα, να σπουδάσουμε ε, τα παιδιά μα. Βοηθήστε, Χριστιανοί, βοηθήστε, Έλληνε, για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μα, να σπουδάσουμε ε, τα παιδιά μα. Το να σπουδάσει το καταλαβαίνει, Όλοι πουλάνε σπίτια, αλλά και για να τα συντηρήσει, τόσο χαμηλά, τόσο κάτω, τέτοια θλίψη, τέτοια δυστυχία. Το βλέπα, στο βλέμμα του φαίνεται λίγο αυτό, αυτή η δυστυχία, αυτό ο αγώνα, ο Τιτάνιο που έχει καταβάλει ω γονέα για να συντηρήσει τα παιδιά, πόσο μάλλον για να τα σπουδάσει στα καλύτερα όμω πανεπιστήμια τη Ευρώπη, Αμερική, του κόσμου. Δεν ξέρω που έχει πάει. Χτε μπήκα στο μετρό και τον συνάντησα να ζητιανεύει. Μπήκα στη γραμμή 4. Δεν έχει τελειώσει ακόμη, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Κυρίε κύριοι, παρακαλώ την προσοχή σα. Δεν είμαι Ζητιάνο. Ένα μεροκαματιάρης εργαζόμενος πατέρας είμαι. Μια βοήθεια θέλω να σπουδάσω τα παιδάκια μου. Τρία έχω και τα έχω στείλει στην Αμερική. Μαζί με τη Μαρίκα, τον Δούσια, τον Κωστή. Σα παρακαλώ, αναγκάστηκα να πουλήσω τρία από τα 43 ακίνητα που έχω για να αγοράσω στα παιδάκια μου αεροπορικά εισιτήρια για τη Μασαχουσέτη χωρί επιστροφή και να πληρώσω τον νίκη του σε ένα δωμάτιο ένα επί ένα με κοινόχρηστη τουαλέτα. Σύνταγμα. Ανταπόκριση με τη γραμμή 3, Δημοτικό Θέατρο, Δουκίζης πλακεντία, Αεροδρόμιο. Βοηθήστε καλέ κυρία. Τα παιδάκια μου δεν έχουν να φάνε ντολμαδάκια. Πουλάω και αυτά τα φορέματα που έραψε η γυναίκα μου η Μωδίστρα, 1000 ευρώ το ένα. Σας εκλυπαρώ καλέ κυρία. Δεν θέλουμε να καταντήσουμε τις αντάκηδες. Ελεήστε τους μητσοτάκηδες. Στη γραμμή 4 έγινε αυτό του μετρό. Ε, αφήνουν, μπαίνουν μέσα Του ρίξαμε εκεί κάτι όλοι, μπάς και καταφέρει και τουλάχιστον χαμογελάσει και είναι τα, τα δει αλλιώς. Για να μην τον πάρει από κάτω και ψυχοσωματικά και έχουμε άλλα μετά, κάναμε ό,τι μπορούσαμε εκεί στο βαγόνι 2 του σειρμού και τον βοηθήσαμε τον άνθρωπο. Σπάραξε και η δική μας η καρδιά. Εδώ ο Γιάννης Ακροατής λέει, προλαβαίνουμε μια τελευταία εκπομπή... Με αποστόλη, αυτό είναι η τελευταία μου επιθυμία. Γιάννη από Νέα Ιόνια, πάρε τηλέφωνο μέσα, επειδή αύριο θα γίνει αυτό που είπε ο Βελόπουλο 6 Ιουνίου. 2-11-10-80-880 και στη Λίνα που είναι στην Κύπρο. Βεβαίω μέσα είναι και σα περιμένει. Μπορεί να μην πιάνετε για δεν ξέρω ποιου λόγου, αλλά όλα είναι ε, στη θέση του για την τελευταία αυριανή εκπομπή. Αν όχι τελευταία αυτή στι 18 Ιουνίου θα είναι σίγουρα. Η τελευταία. Μέχρι τότε προτείνω όλοι μαζί να κάνουμε αυτό. Όλοι μαζί, παιδιά! Τι θα τα λεφτά. Δεν τα Τι θα θέλει, τι θα θέλει, τι 49,8 εκατομμύρια κέρδος για τους επενδυτές Έτσι είναι η κοινωνία της σήμερα; Άλλους τους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει Άλλες τα ειδευαλίδια Τα για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας να σπουδάσουμε τα παιδιά μας Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις Φτάνει! Το ξέρουμε ότι είστε πλούσιοι! <σοσίλια> <σοσίλια> Καταποντισμό. Δεν προλαβαίνουμε από λογαριασμού. <σοσίλια> Εδώ τελειώνει το άσμα. Έρχεται λοιπόν εδώ τώρα ο για αυτά που έλεγε ο Βελόπουλο, ο Αλέξανδρο από Γερμανία, που δεν έχουν καλά απορριπαντικά γιατί εμεί εδώ έχουμε άλλη ποιότητα, Για αυτό την πληρώνουμε ακριβότερα, ενώ εκεί δεν πλένουν καλά γιατί οι πολιεθνικέ τα έχουν φτηνά εκεί, άρα είναι και φτηνιάρικα. Σύμφωνα με τον Νάκη Σκέψο, αυτά μα έλεγε χθε. Και λέει καλησπέρα για τον Βελόπουλο πάντα. Δεν ξέρει, μου λέει, εσύ άσχετε, λέει ότι θα πάμε κατά διαβόλου Βελόπουλος 6 και 18 Ιουνίου, δηλαδή. 6 έκτου του 24 και 18, που σημαίνει 3 φορές το 6. Δηλαδή 6, 6, 6 και το 24 ίσον 4 φορές το 6. Άσε λέει, μην είμαστε χαμένοι από χέρι. Έκα τσέκανε <laughs> στη Γερμανία όλο αυτόν τον υπολογισμό. Στέκει, στέκει όσο στέκει και ο υπολογισμός του Βελόπουλου. Οπότε, όποιος άλλος ξέρει κάτι, α πάρει και τον αποστόλη μέσα, να τα καταθέσει, να καταθέσει τις σκέψεις του, ώστε να... Ε, ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνουν στέλνει και ο Μαρκόνιο εδώ μήνυμα τώρα αλλά μετά τον αποκλεισμό από φουμπού κύριε Μπαρμπαγιάννη να μιλώ για τις δικές μου δημοσιεύσεις ούφο, Ούζο. έτσι <laughs> αυτό είναι ένα επίσης μήνυμα πρέπει και αυτό να το συμπεριλάβουμε στους προβληματισμού που δημιουργήθηκαν και στις ανησυχίε για τα όσα είπε ο ε, Βελόπουλος 21, 18, 8, 80, το είπαμε και πριν, ρέντι, παπάκι, το μέλη του σταθμού, στέλνετε μηνύματα, τα βλέπω εγώ, ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο, θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος λαού και τις πρώτες διευθμίσεις. Για... Είναι πολύ συγκλονισμένοι με το δράμα του Κυριάκου. Όλοι μα. Ποιο από μα δεν έχει πουλήσει ένα σπίτι να τα είσει τα παιδιά του, το έχουμε πουλήσει υπερούσε στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μα, να σπουδάσουμε τα παιδιά μα. Τα ίδια Φίλια ζούμε, παιδιά. τα ίδια τραβάμε, μην το ψάχνουμε. Τα ίδια, ναι, να μεταξύ... Τα ίδια άχη, τι ίδιε αγωνίε, τα ίδια ζώα έχουμε. Έτσι, έτσι, να μεταξύ πήρα να πω και το άλλο τι 10 χρόνια τώρα που είναι η αδελφή μου στο Βερολίνο, έχω ξεσκυψή να τι φέρνω αποράντια. Αρχρόν. Γιατί Όχι μόνο. Δεν έχει το βερολίνο. Τα έχει πιο φθηνά από μας. Πιο μπορεί να τα έχει Αλλά δεν καθαρίζουν καλά Μεγάλο δράμα Άρα oh. δηλαδή ο Γερμανός που παίρνει φθηνότερα Το συγκεκριμένο απορυπαντικό Είναι υποδεέστερη σύνθεση Από αυτό που παίρνει ο Έλληνας ακριβότερο Ακριβώς ε, Δεν είναι Μπορεί και να είναι Άμα είναι ψεύτικα για ο Τι να τα κάνω Έτσι, έτσι, Όχι αγάπη μου, σε παρακαλώ Να, Στον μπορούμε υπάρχει, να πουλήσουμε διάσω. ένα σπίτι για να αγοράσουμε απορυπαντικά Να πάμε σούπερ μάρκετ, ορίστε Ακριβώς Το δίνει το μήνυμα πρωθυπουργός, δεν θέλετε να τα ακούσετε Εκεί, ατομική ιδιοκτησία, oh, να oh, μαλακές Εγώ, εγώ στην Πάσχα και τον καταλαβαίνω ε, Όλοι μας πια Γεια σου, Αποστόλη, καλησπέρα. Κάθε σε ακούω πολλά χρόνια, κάθε πράγμα που σε παίρνω, χάνω τα λογικά μου. Να ξέρεις πως έχω πάρα μεγάλη εκτίμηση. Σε θεωρώ μια από τι καλύτερε Και όχι τον μπάτσο, τον παλούρδο, τον τζολιά. Τον τζολιά, αγαπά μου. Ο είναι ένα κανονικό μπάτσο, όπω όλοι άλλοι. Όχι Ο δικό μα είναι καλύτερο μπάτσο από του άλλου. Τα λόγια κόπηκε τώρα, Λέγε γιατί θες. Έλα, καλέ, καλέ κυρία μου καλέ. Ναι. 2 χρόνια. Που στο Α, διάλοχο, και στα τούνελ μέσα είσαι. Πού είσαι. Θα με κάνει τα τρακάρον και οδηγάω κιόλας. Μ' ακούς τώρα. Έλα, σα ακούω, ναι. Κάνε λιγμούς, κάνε σλάλομ. Ο Κασελάκης με τα 45 εκατομμύρια τα 2 χρόνια που έβγαλε. 49. Μόνο το 2022 έβγαλα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 Μπορούμε να ελέγξουμε τι τιμέ έπαιζε η φέτα τότε. Να δούμε αν άνθρωπο μιλάει για κιλό ή για μισό κιλό. Να ξέρουμε μα περνάει για μαλάκι ή εμεί τον θεωρούμε κάτι άλλο, ρε παιδί. Άντε καλέ, καθόλου μαλάκι, εσύ είναι δυνατόν. Και ένα τρίτο πράγμα. Γίδια μόνο σα έχει, για γίδια. Για γίδια στο μεγαλύτερο γιδόντοπο τη Ευρώπη. Ξεκάθαρα πράγματα. Μάλιστα, τα καταλαβαίνω. Ένα τρίτο πράγμα. Εγώ ψήφισα πρώτη δημοτικέ τη προηγούμενη ΚΚΕ ερχόμενο από το ΣΥΡΙΖΑ. Αμά. Το νιώθω, νιώθω πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή αυτή τη σιγουριά, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι ένα απαντή. Αυτούς. Ένα από αυτό το 70% που ψηφίζουν τα ίδια πράγματα. Αυτό το ότι ξέρω ότι το ΕΑΜ μας έσωσε από την πείνα. Αυτό τα λέγατε και στο ΣΥΡΙΖΑ ή τώρα τα άμαθε, Τα λέγαμε ρε φίλε, τα λέγαμε. Πάντα να τριχιάζαμε. Πιάνατε το ΕΑΜ στο στόμα σα όταν ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο. Ε, δεν ε, μου κάνει εντύπωση. Το βάζαμε. Αυτή τη στιγμή όμω δεν έχει όριο εκεί, οπότε ναι. Σε αυτέ τι συνθήκε ένα κόμμα τη αριστερά παίρνει πατριωτικά χαρακτηριστικά. Όπω το ΕΑΜ. Έτσι και εμεί τώρα. Άλτα να μην στα χρωστάω. Τέλο όλα καλά. Να καλά. Είμαι Παρβαλιάνη, μέχρι τε χωρί πάρα πολύ. Γιατί είχα αποφασίσει να κάνω υπέρβαση και αντί για Αφροδίτη Λατινοπούλου και φωνή λογική να ψηφίσω το κόμμα του Καλαμούκη. Αλλά επειδή σε έναν ανταγωνιστικό σταθμό δεν ξέρω αν είναι το πρώτο όνομα και σε εσά μπορεί όπλο. Εσεί ο Καλαμούκη είστε Γαυροκουνούμαλα. Ολυμπίκ, Ολυμπίκ, ομάδα, ομάδα, ομάδα, επειδή με βάζελο κουνούμαλο, θα ψηφίσω φωνή λογική και Αφροδίτη Λατινοπούλου. Γι' αυτά είστε. <Ριζυναι>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 Να βγάζετε πολλά λεφτά, εκατομμύρια ή να μην χρειαστεί να λέτε ποτέ και να μην έχετε ζήσει με 800 ευρώ τον μήνα. Και να τολμάτε να βγαίνετε να το λέτε. Όπω το λέω εδώ, Κυριάκο, μη παρακίνηση είναι αυτό. Να σηκωθείτε, να δουλέψετε, να σταθείτε στα πόδια σα όπω το έχουν κάνει αυτοί οι δύο. Με για άλλου λόγου και σε διαφορετικέ καταστάσει. Και οι δύο όμω διεκδικούν την ψήφο και είναι ωραίο που αυτή η προεκλογική περίοδο έχει γεμίσει με εκατομμύρια. Ακούμε σπίτια. Σκάφη, κτήματα, οικόπεδα, διαμερίσματα, Παρίσι, Αθήνα, οπουδήποτε. Ξεφεύγεις λίγο, σαν δυναστεία σαν να βλέπεις σύριαλ. Πάμε να δεις προεκλογική συγκέντρωση και είναι σαν να βλέπεις τη δυναστεία το παλιό σύριαλ ή κάτι ανάλογο. Υπάρχουν πάρα πολλά. Χθες ο Στέφανος Κασελάκης έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Χατζινικολάου. Δεν στοχοποιώ, δεν, δεν στοχο, δεν στοχοποιώ τη σύζυγο κανένα που δεν τον είπατε. Ρωτάω θες, τέσσερα εκλογικέ. Το δεν τον είπα Αλκαπώνε. Ποιον είπατε Αλκαπώνε. Παίξτε το βίντεο, μα θέλετε. Οδέποτε είπα ότι ο κύριος Μητσοτάκη είναι Αλκαπώνε. Τέσσερι εκλογικέ. Μπορείτε να παίξετε το βίντεο, μα θέλετε. Κύριε Πρωθυπουργέ, μπορεί να έχετε πανεύκολο το ψέμα, Όμως υπάρχει και κάτι που λέγεται αξιοπρέπεια. Τουλάχιστον. Ο Αλκαπώνε δεν ζητούσε να δει τι φορολογικέ δηλώσει έντιμων πολιτών. Παίξε το βίντεο, δεν το είπα έτσι, το είπε κάπω έτσι. Λεπτομέρεια, αν θυπολεπτομέρεια τώρα. Γίνονται τόσα και τόσα και βρήκαμε εμεί να πούμε ότι να το είχε πει μια μέρα πριν. Αλλά επέμενε χθε τον Χατζή Νικολάου ότι δεν το έχει πει. Ένα επεισόδιο ξεκίνησε από χθε το βράδυ και συνεχίστηκε σήμερα το πρωί. Έχει να κάνει πάλι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ε, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Στανάσης Οικονόμου έκανε κάποιες καταγγελίες για την περίοδο που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και όταν τότε στη Βουλή πρόεδρος ήταν ο Νίκος Βούτσης και πρόεδρος στην Επιτροπή για τα ταπόθεν έσχες, ο Γιώργος Βαρεμένος. Ο κύριος Στανάσης Οικονόμου λοιπόν σε τηλεοπτική εκπομπή ξαναλέω μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, κατήγγειλε για του. Σας λέω και ονόματα. Ε... Ο κύριο Βαρεμένος ε, τώρα, με... και η κυρία Χριστοδουλοπούλου. Ρωτήστε τους. Με... Θέλετε να πούμε στην ουσία του πράγματος. Ουσ... Ε, ε, δηλαδή, είναι σαν με... να μου λέτε ε, ότι οι η... σύντροφοί σας η κυρία... δεν ήλεξαν την ουσία τότε. Ε, αυτό που μου λέτε. Μου λέτε ε, ε, απολογείτε γιατί διόρισε την κόρη τη. Τι ακριβώς μου λέτε. Είναι, είναι... Ε, ε, αυτό έγινε α, την κόρη τη. Δεν έγινε, έγινε. Και γι' αυτό δεν έβαλε την επόμενη φορά υποψήφια. Και σα το λέω με σαφήνια κάποιε. Α το πω εντό αγωγικών συναλλαγέ. Δηλαδή α, λέτε, α, σομι... λέτε, ό, λέτε το ότι το... ο κύριο Βαρεμέρ σοβαρό... και η Σοβαρόφη τα έπιασαν για να βγάλουν Ελλάδα. δεν είναι μόνο. Και πλειάδα άλλων συναλλαγών που επιτροπέ. Και πιθανόν, πιθανολογώ, εικάζω ότι μπορεί να ήταν για να αρχιοθετηθούν αυτέ οι συναλλαγέ. αυτό που λέει ότι. Εικάζεται, λέω, κύριε Οικονόμου, ότι αυτό που είπατε. Που υποθέτεται ακόμα και συναλλαγέ ότι μπορούσε να είναι και γνώση του κυρίου Βούτσι, εκείνη την περίοδο. Δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να υποκαταστήσω ότι. Αλλά όταν υπάρχουν γεγονότα, εγώ ευλόγω θέτω και ερωτήματα. Ο Αυτά υπό συντροφό, ο, ο κύριος Οικονόμου. Σήμερα το πρωί βγήκε ο Γιώργος Βαρεμένο. Για ένα διάστημα, όχι μεγάλο, ε, ήμουν πρόεδρο τη Επιτροπή Ποθενέσχεια. Τώρα είπατε πρώην συντροφό μου. Δεν τον αναγνωρίζω ω πρώην συντροφό μου. Τον έχω συναντήσει δύο-τρει φορέ στη ζωή μου. Προφανώ είναι πολύ διπρόσωπο. Προέμεινε κάποιες κάποιε σύντομε πολιτικέ συζητήσει μεταξύ του και τίποτα άλλο. Όσα είπε είναι αθλιότητε και θα δώσει λόγο εκεί που πρέπει να δώσει λόγο. Εγώ πάντα ήμουνα, σεβόμουν του θεσμού. Σεβάστηκα απολύτω και την ιδιότητα του Προέδρου τη Επιτροπή Ποθενέσχε. Να φύγει ο κύριο και να, μου πει, να πει συγκεκριμένα τι εννοεί. Τι εννοεί. Να, αυτά τα θέματα μας διχάζουν ενώ υπάρχουν τα άλλα θέματα τα εκατομμύρια των αρχηγών ε, και τα σπίτια που ξεπουλήσαν για να σπουδάσουν τα παιδιά τους είναι παρόμοιε δηλώσεις αν και φαίνονται αντίθετες που ε, εκεί εννονόμαστε όλοι οι Έλληνες Θα πάμε να ακούσουμε τώρα το δεύτερο μέρος του λαού που είναι ένα κομμάτι του λαού και ένα κομμάτι της εκπομπής ελνοφρένια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με είχες για ξεγραμμένη. Σε είχα για ξεγραμμένη. Ποιος είναι? Ήρφω την κλειδοσκάλα. Ήρφω την Μωρή. Τι Πού είσαι εσύ Μαρή. Εδώ είμαι κι εγώ. Καλά είσαι. Ε, είμαι καλά, ναι. Μόλι είχαν εισυγησει, είγε από τον COVID και λέω με πατή στον COVID τίποτα που μα χαιρέτησε. Όχι δεν κόλθα COVID, Είχα ένα πρόβλημα υγεία, αλλά όχι με COVID σχετικό. Ήταν πρόβλημα ηγία ή μου έκανε σε ένα μούτρα δεν ήθελε να μακούσει. Κοίταξε. Καταρχάρα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το φίλο κρατή που την πέρα στην Δευτέρα επέτωσε καλά για μένα. Δεν θα καζόμαστε έλεγπα στου ακροτέσει τη εκπομπή. Όχι ίδια, μόνο και προκαταθήσω... σε εμά, όχι μόνο. Και αυτό είναι για μένα πολύ ευχαριστώ. Θέλω να αποκαταστήσω την αλήθεια λοιπόν και να πω ότι δεν έκανε το παραμικρό. Και δεν ευθύνεσαι για τη δική μου απουσία. Αδίκω σε κατηγόρησαν. Α, ευχαριστώ για την αποκατάσταση. Παρακαλώ. Ωστόσο, ε... θε να μα πει αν έγινε κάτι, πάει πολύ καιρό. Ναι, ναι, πάμε 2,5 χρόνια. Τι έγινε, Μωρή, γιατί είτε μαύρη πέτρα, τι χωρίσαμε, κράτησε τι αποστάσει σου, <laughs> ήθελε λίγο χρόνο για τον εαυτό σου. Αν πω ότι δεν έβγαζε γραμμή, δεν πιάνει, Δεν πιάνει. Θυμάμαι και ποιο το τελευταίο τηλεφώνημα. Ποιο ήταν, Ήταν Νοέμβριο στην 21, τη μέρα που παρέλαβα τον πλουζάκι λιδοφρέμια που νούμελο. Αμίπω δεν ήταν σωστό το μέγεθο και μα κράτησε <laughs> ήτανε <laughs> πολύ φαρδί. <laughs> Μια χαρά είναι μια χαρά το μέγεθο. Σου είπα ότι όποιο έχει μακρύ μαλλί δεν φαίνεται στην πλάτη, το εινοφρένεια. Και πήγε να κουρευτεί. Όχι, το έβαλε στο βίντεο, πολύ γενικά. Όποιο έχει αλλογουρά δεν φαίνεται τον κούλο. Θέλω να πω ότι δεν είχαμε πει κάτι. Δεν έγινε κάτι στι αιτίε σου, οκ. Τι έγινε όμω, θέλω να μάθω. Παιδιά, όπω όλοι δεν ευθύνεται σε κάτι. Ωραία, τι έγινε. Σου είπα, παιδί μου, είχα εγώ ένα πρόβλημα. Α, είχε ένα πρόβλημα. Δεν ήταν κομμενικό τίποτα. Όχι, όχι. Αμέκα μαλάκα να το βρούμε εδώ πέρα να το κανονίσουμε. Καλά, εννοείται. Αν ήταν τέτοιο, θα το έλεγα κατευθείαν. Να, να, να το πετάμε αυγά στι πόρτε συνέχεια όλη ώρα. Ναι, έχουν γίνει πολλά. Να του κάνουμε τρομοκρατική ε, επίθεση με τρικάτια, κάτι. Ναι, κάτι. Μακαρόνια, ναι, κάτι, ναι, κάτι, κάτι, κάτι επικίνδυνο τέλο πάντων. Ναι. ναι. Ωραία, ε, όλα καλά οπότε, εντάξει. Όλα καλά ζεις. και με μένα, με το θέμα που είχα και με την εκπομπή και με σένα που σε κατηγορήσαμε άδικα. άδικα, άδικα. Άρα άδικα, να καταλήξουμε άδικα. η δασκάλα ζει, του να Ναι, ναι, μην κουφάλες μην. Έρχονται δασκάλε. Φασίσει κουφάλι έρχονται δασκάλε. Καλό κι αυτό. Γι' αυτό, καλό. Οφείλιο τη. Που είναι ότι θύμιος... χειρότερο για του φασίσει οι δασκάλε και η γνώση γενικότερα, η μόρφωση. Αλλά ναι. Ναι, ναι, ναι είναι σύμβρα τα πράγματα. Mm. Είχε αυτή την προηγούμενη Δευτέρα, κάτι καλό που θα μπορούσε κάποιο να του προσράψει. Αυτό μου έρευση. Μα αρέσει που επιστρέψει δυναμικά με διορθώσει. Πάμε. Επανεφράσει τι εργοσιακέ του εσύ. Το ρήμα προσάφτω έχει από μόνο του μια δυτική έννοια. Σημαίνει η ρίχνω είναι σε κάποιο. Το κατηγορό πότε αυτή. Η δεν είναι και πολύ έξυπηση. Να ήταν το και μόνο έτσι. που δεν είναι εύστοχο του Θήμιου. Καλά θα ήταν. Καλά που επέστρεψε <laughs> να την επισημαίνουμε όλα γιατί πολλά περνάγαν έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω στο μυαλό μου διάφορα τέτοια και όχι μόνο από το Θήμιο και γενικότερα ας πούμε. Αυτός ο κάθρος ο Άδωνης είχε πει, και δεν το σχολιάζεται, είχαμε έναν συνεχέ καυγά. Απαπα τον άσχετο. Και Ένα το, συνεχή καυγά, το, πες το, το ζωστό. Ένα καβγά. Περίμενε, δε, οι δεν είναι και μορφωμένοι. Δεν πάνε μαζί ε, όλα. Είναι μια μου, ναι. Ακούω ναι. λίγο διαφορετική τη φωνή, λίγο πιο ένδυνη σε ακούω σε αυτή τη φάση. Αλλά ε, okay. Είμαι λίγο κρυωμένη. Α, είσαι κρυωμένη, ε, δεν έβγαλε okay. κρεατάκια τίποτα. Όχι, αυτό δεν είχα βγάλει όταν ήμουν 6 χρονών. Α, πάνε χρόνια από τότε, εντάξει. Οπότε θα σου περάσει. <laughs> Άρα η δασκάλα ζει, αλλά είναι κρυωμένη. Τραχύθε να ζει. Λοιπόν, περιμένω να σε ξανακούσω. Ναι. Να σου πω ότι σε αγαπά πάρα πολύ. Αυτά τα δυόμιση χρόνια μα άκουγε. Γιατί καθημερινά! Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνει απόχη γενικώ, να πάρουμε μια απόσταση. Όχι, σε σας... τάξη, σε άκουγα. Ε, εντάξει. Σε άκουγα, εννοείται. Στα φιλιά μου και σε σένα και στο θήνιο. Άντε, να σε καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα. Έγινε αποστολυμπιά. Γεια, γεια. Έτσι λοιπόν, μετά από δυόμιση χρόνια, επειδή και πολλοί ακροατέ αναρωτιόντουσαν. όλο αυτόν τον καιρό και μας ρωτούσαν τι έχει γίνει, η δασκάλα ή η δασκαλίτσα που την έλεγε κάποιος νομίζω ακροατής ένας ταρύφας, αν δεν κάνω λάθος Νάτι, ζει, τσακίστε τους να ζει, ε, και πήρα και χτύπησε, έκανε χτύπημα ραδιοφωνικό χτες και ακούσαμε την συνομιλία μαζί με τις διορθώσεις που έκανε προς τον Άδωνη ο, θα ακούσουμε τώρα έτσι ωραίο αντικομουνισμό παροχημένη επιχειρηματολογία όπως αυτή που ακουγόταν στην Ελλάδα κυρίως αλλά και σε άλλους τόπους αλλά εδώ το έχουμε φάει με το κουτάλι τη δεκαετία του 50, του 60, του 70, του 80 και κάτι έχουν μείνει ακόμη τώρα να χρησιμοποιούν τέτοιου τύπου επιχειρήματα Όπως είπαμε τον Γιώργο το Σταθάκη, ο οποίος δεν είπε να συγγνώμη για το χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει πιθανότητα να συμπράξουμε όταν... Βασικό μα στόχο είναι η κατάργηση αυτού του πράγματο, το οποίο βάζει πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη Τώρα, τον Ιούνιο θα αυξήσουν 35 με 70%. Και το κουκούε μισό... το ίδιο λέει, γιατί μι... να ψηφίσουν μετά. Ναι, μέρα. αλλά δεν με αφήνει να απαντήσουν. Ελάτε. ελάτε. Το κουκούε είναι άλλο πράγμα. Εγώ δεν θέλω να ζήσω σε έναν κούλαγκ, όπου η κεντρική επιτροπή ε, να μου επιβάλλει την να λέω, και αν δεν το πω να καταλήξω εκτό κομματική γραμμή και σε κάποια Εμεί θέλουμε... είμαστε βαθιά δημοκράτε και βαθιά συμμετοχικοί και είμαστε και Έτσι λοιπόν αυτά, αυτά είναι τα ωραία όταν ακούγεται τη λέξη γκούλαγ. Είναι κάτι πολύ επίκαιρο και είναι ένα τράνταχτο επιχείρημα. Κατατροπώνησα αμέσως στον uh, απέναντι που θα σου πει για τα περίφημα γκούλαγ. Ωραίο σύγχρονος πολιτικός λόγος. Ε, ο Γιάννης Βαρουφάκης βεβαίως ήτανε σε συνέντευξη στη Γιάμαλη και μίλησε με αυτόν τον τρόπο και διάλεξε από όλα τα επιχειρήματα που θα μπορούσε να... βάλει κατά του Κουκουέ διάλεξε αυτό το επιχείρημα με τα περίφημα Γκούλακ γιατί αποφασίζει η Κεντρική Επιτροπή και κανένα άλλος δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο και οδηγούνται όλοι σε ε, καταναγκαστικά έργα στη Σιβηρία ή δεν ξέρω εγώ που αλλού ωραία είναι όλα αυτά για να ε, τα σχολιάζουμε βεβαίω. το πόθεν έσχεση του Κασελάκη δόθηκε ε, ε, από τον ίδιο μάλλον Τι αποθενέσχε, έκανε κάποιε ανακοινώσει γιατί ακριβώ δεν έχουμε καταλάβει ούτε τι δουλειά έκανε ούτε πόσα χρήματα έβγαλε. Φαντάζομαι όταν δοθεί και επισήμω μέχρι τέλο του μήνα θα απαντηθούν και αυτέ οι απορίε. Όχι ότι ξέρουμε τι ακριβώ έχει γίνει και με του άλλου που δηλώνουν διάφορε τοποθενέσχε. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Έτσι όπως περιγράφονται και πώ αποκτήθηκαν τα περίφημα κίνητα που έχουν πάρα πολύ, περιουσία, τα χρήματα και Παρ' Παρόλα αυτά, έστω και αυτή η τυπική διαδικασία τέλο του μήνα θα. Γίνει θα μάθουμε περισσότερες πληροφορίες όμως το ανακοίνωσε ο ίδιος Λοιπόν, η στιγμή έφτασε Ξυπνίστε κόσμοι, έγινε το θαύμα Παρουσιάζω όλη μου την προσεκτική κατάσταση Όλε Θα μπορούσα να περίμενα μέχρι την 1η Ιουλίου που είναι η προθεσμία μου Παρ' όλα αυτά όλα θα είναι στην διάθεσή σας Μάγκας Αντώνη Επειδή όλα είναι δουλεμένα από φόρτω εργασία. Όλα είναι φορολογισμένα στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Εκεί <encima> που έζησα και εκεί αν τη θέση με την Ελλάδα, δεν μπορεί να είσαι αδιακρίνη στο και να κυκλοφορεί ελεύθερα. Τα 50 χιλιάδεκατε φίλε. Δολάε! Γεια συμβουλιά! Διάφανο μπροστά σα. Γιατί για να καθαρίσουμε την Ελλάδα μα, χρειάζεται πρώτα απ' όλα φωί. <χλωρίνα> <Wars> <χλωρίνα> <sighs> Στη ωραία, Έχουμε καθαρές σχέσεις μεταξύ μα. Yeah, Όλα λοιπόν στο φως Απόλλωνα θε του ήλιου Και της ιδέας του φωτός Στείλεται Τα εισοδήματά μου για το 2023 Ελεγείς τα όματα Δεν τα παρουσίασε έτσι αλλά Κάπως έτσι τα παρουσίασε προχθές στην Θεσσαλονίκη Το είδαμε λίγο πιο ποιητικά Πιο... Κινηματογραφικά, πιο καλλιτεχνικά, εμεί. Έκανε μια υπόθεση ο Στέφανος Κασελάκη, έμπλεξε μέσα και το Πασόκ, γιατί ψαρεύουν από την ίδια δεξαμενή, τη περίφημη κέντρο αριστερά, και ποιο δεν έχει μπει εκεί μέσα. Από εκεί ψαρεύει και ο Ανδρουλάκης που θα έρθει, θα ανέβει. Την κυρίαρχη, μην το ξεχνάμε αυτό, αν επιζήσουμε από το αυριανό που έχει πει ο Βελόπουλο. Αλλά και ο Κασελάκη από την ίδια επίση δεξαμενή ψαρεύει. Ποιο Πασόκ, φίλε και φίλοι, για ποιο Πασόκ μιλάμε σήμερα. Πιστεύετε ότι αν έβλεπε από τη μία μεριά κάπου πάνω ο Ανδρέας Παπανδρέου, το σημερινό αρχηγό του Πασόκ, παρακολουθούμενο από την ΟΗΠ να σιωπά και να ζαρώνει μπροστά στο Μισοτάκι ότι θα ήταν ευχαριστημένο ή μήπω, ο Ανδρέας Παπανδρέου θα ήταν περήφανο για το ιστορικό κόμμα που ίδρυσε βλέποντάς το σήμερα να γίνεται φυτώριος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη δεν ήταν ποτέ συμπλήρωμα της δεξιάς. Η μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη και με την αριστερή της εκδοχή συγκυβέρνησε με τη δεξιά. Και στα κρίσιμα, τα χρόνια του Μνημονίου, είχαν γίνει όλοι ένα. Δεν υπήρχε διαχωρισμός της Μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης, του Μικρού Αριστερού κόμματο που έγινε μεγάλο μετά και αυτό ενταγμένο στην Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη με τη Μεγάλη Δεξιά παράταξη. Ε, έβαλαν τη θηλιά στον ελληνικό λαό με τα τρία μνημόνια, και τώρα που κάπω χαλάρωσε το πράγμα, αρχίζουν και διατυπών διαφορετικό λόγο, λόγο μόνο. Ενώ ξέρουμε ότι στα βασικά δεν υπάρχει δημοκρατική παράταξη από τη μία, δημοκρατική από την άλλη. Μια ενιαία παράταξη είναι που σφίγγει τη θηλιά όταν ψηλοέρθουν τα δύσκολα, και από ό,τι φαίνεται τα δύσκολα, αν δει κανεί λίγο τι συμβαίνει παγκοσμίω, αλλά και στην Ελλάδα. Πέρα από του δείκτε δηλαδή που η κυβέρνηση πλασάρει. Φτάσαμε στο τέλο. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις αμέσως μετά και το μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρω. Τα υπόλοιπα εμεί αύριο. Γεια σα. Όλη από την το νησί του Πιθαγόρα. Του φτιάχνει δηλαδή. Ναι, αυτό το φτιάχνει. Ξεφείστε όλοι αυτιά να έχουμε προβληθεί και να αρθείτε και όλοι να κάνετε διακοπέ εδώ. Θα είναι η πρώτη φορά που Ισάμω θα έχει βγάλει ένα τέτοιο καμάρι, ένα τέτοιο διαμάτι. Μην ξεχνάτε, Έτσι, μην αυτιά. ξεχνάτε. Ξυφίζουμε αυτά που του ξέπλενε τόσα χρόνια και τώρα κατεβαίνει μαζί του. Που του έγινε, του έκανε εκεί τα μανουάλια όλα τα πετραχίλια. Τα ξαπέρι. Ποιο έγινε. Ότι έγινε. Τα θυμιατά όλα πάνω μέχρι κάτω, του είχε περάσει βελτούρα με τη γλώσσα, χορτάσαμε γλίτσα και τώρα κατσάνα. Ε, θέλω να σου ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία. Για να το ξέρει ο κόμμα, βασικά, ότι...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 Να πιάσω τα αρχηκίδια μου, αυτό μου θυμίζει, τρεις φορές. Και του χρόνου, και του χρόνου. Έλα, Αποστόλη, τι γίνεται, Ταβαρίς, όλα καλά. Ταβαρίζεις, όλα καλά. Εδώ ο ερωτικός μεθανάστης από Μοσκυά. Ήθελα να κάνω... Μ Ο Νόδουλο τη Μόσχα, πε το καθαρά. Μουνόδουλο στη Μόσχα. Κομμάτι για να γίνει, πε και έτσι. Yeah. Που λε, άκου να δει τι γίνεται. Δεν ξέρω, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, δεν το έχω ακούσει στην εκπομπή ή μπορεί να το έχω χάσει. Ο φίλο μα ο Γαμιοτάκη και η κυβέρνησή του δώσαν το δικαίωμα τη επιστολική ψήφου για την οποία το κόμμα μα έχει μια ξεκάθαρη θέση. Έτσι, ότι δεν είναι σωστό κτλ. Παρ' όλα αυτά, στη Ρωσία το δικαίωμα τη επιστολική ψήφου δεν το έχουν. Ούτε στην Ουκρανία, το οποίο κομμάτι βέβαια που ήταν 150.000 Έλληνε είναι πια Ρωσία, η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 Όταν ναι, είσαι με ναι, ναι. τη σωστή πλευρά τη ιστορία, είσαι με την Ουκρανία και με το Ισραήλ. Απλά τα πράγματα. Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ, Βάλτο να ακουστή γιατί δεν το έχω ακούσει στην εκπομπή. δεν το πήρε χαμπάρι και ο Θήμιο. Και προσπαθώ να πάρω τον κάμπο σε μέρε. Και σήμερα αυτό βαλαστόχο και σε πέτυχα. Βάλτο τον ακουστή να τα ακούσουν τα συντρόφια και οι υπόλοιποι που είναι τα κοπαπάρε. Δίνω με γνώση στον κόσμο και με χειροκρόπο. Αχμηδώσουμε Μάλι, <σταλάβαια> Νομίζω είναι εντάξει. Η γνώση που <σταλάβαια> δώσαμε είναι αρκετή. Η να φύγει, η να Αρκετά είναι αρκετά. <σταλάβαια> <σταλάβαια> Φτάνει αυτή η γνώση. Τέλο. Νόου γνώση. Να το End of knowledge. Τέλο. Το μεταξύ αυτή η επιστολή που έσφελει στην DR Άρσουλάζω. Μόλι σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της ευρωπαϊκής Επιτροπής τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μία επιστολή. ζητώ να διερευνήσει και να παρέμβει το γεγονό ότι πολιτικέ εταιρείε τιμολογούν σε διαφορετικέ τιμέ τα ίδια προϊόντα εντό τη ενία Ευρωπαϊκή αγοράζοντα. Φαντάζω πόσο θα ακριβώ τα είναι κατά πράσινα τιμολόγια αν δεν είχε στείλει την επιστολή. Πρέα η είχαμε. Μια χαρά τα κατάφερε αυτό. Μεταξύ μόλι η πρώτη μου ότι θέλω να πιώσω το ποσοστό του 33% τη εκλογέ. Ό, του θαύματο, θαύμαστομα που λέει και αυτό ο κυρούλι που βάζει. Είναι θαύμα! Το, το βγάζουν όλε 33%. Είδε σαν ένα περίεργο. Και έχουν πιάσει και αυτόν τον ανδρουλάκι και τον τραβάνε. Τράβα μαλλινανεύω, τράβα μαλλινανεύω. Μια χαρά, μια χαρά θα πάει κι αυτό. Και να πω και κάτι άλλο. Ότι αν κάνει καμιά πλάκα ο Κασελάκη και πάρει κανένα ποσοστό. Βλέπω το φύμιο, να φεύγει από εκεί πέρα με Και θα είναι στο Ε, εγώ δεν αγχώνω, μου να Βλέπω ότι αγχώνεσαι. Αγχώνεσαι για την υγεία του θύμου. Μην αγχώνεσαι. Όλα καλά. Τα αρχίδια μου θα πάρω, κασελάκι.